Στο όνομα του Πατρός και του Ιβηταίου, τα γύπναι μου του το Αληθία Πανταχούπαρα και τα πάντα πυρών ζωή και ζωής χωρηγός, και και Μάλιστα, ματάκι μικρό, το οποίο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σήμερα. Λέει το εξής. Ο τόπος αυτός δεν λυτρώνεται αν δεν μάθει χοντρικά να ξεχωρίζει την ιστιά από τη δίαιτα, τη μετάνια από την υπαναχώρηση, την αισιοδοξία από τον κομπασμό, το λιβάνι από τα ναρκωτικά, την προσευχή, τη μιορλατρία. Μυρ... <κοί> από αυτό καταλαβαίνουμε πως δεν κρίνονται τα πράγματα από αυτό που φαίνεται, αλλά από τον λόγο τους. Δεν κρίνονται τα πράγματα από την εικόνα, αλλά από την ουσία. Και είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τον λόγο που γίνεται κάτι. Αυτό θα το ονομάζουμε διάκριση. Να ξεχωρίσουμε δηλαδή τι πνεύματος είναι οι ενέργειές μας. Τι πνεύμα φέρει η ζωή μας, οι πράξεις μας. Οριμότητα είναι αυτό το πράγμα Στην εποχή που ζούμε Που τα πράγματα Κρίνονται ποσοτικά Και όχι ποιοτικά Είναι δύσκολες αυτές οι τοποθετήσεις Ας πούμε Λέει εδώ να ξεχωρίζουμε την νηστεία από την δίαιτα νηστεία δηλαδή αυτό που ξεκίνησε χθες δεν είναι μία διατροφική αλλαγή ούτε μία προσπάθεια αποτοξίνωσης αυτό κάτι είναι είναι ένα κομμάτι πολύ ελάχιστο ασήμαντο στην όλη πράξη της νιστίας. αν αυτό δεν τα διακρίνουμε δεν τα ξεχωρίσουμε και δεν δούμε ποιο είναι το πνεύμα της νηστεία, τότε δεν κερδίζουμε κάτι Ούτε μπορεί να αναπτυχθεί ο άνθρωπος, να εξελιχθεί. Η νηστεία είναι μια διαμαρτυρία του εαυτού μας που λέει ο άνθρωπος ότι η χαρά μου δεν είναι μόνο αυτό που τρώω. Χαρά μου δεν είναι το φαγητό, αλλά χαρά μου και ανάγκη έχω την πνευματική τροφή και αντιδρώ και κάνω απεργία πίνης για να δείξω στο αφεντικό μου να πιέσω στο αφεν... το ότι έχω ανάγκη αυτή την πνευματική τροφή να πιέσω το αφεντικό μου να το εξασκήσω πίεση και βία για να μου δώσει αυτό που έχω ανάγκη γιατί αυτή είναι η πτώση μας ότι προσανατολιστήκαμε σε μια τροφή που δεν είναι τροφή αιωνιότητος αλλά είναι τροφή φθοράς. Αυτό δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι όλη η δόμη της ζωής μας. Αν είμαστε στραμμένοι στην τροφή την άφθαρτο ή είμαστε στραμμένοι στη τροφή την φθαρτή. Με την νηστεία κάνουμε με έναν επαναπροσδιορισμό των επιλογών μα, συνολικά. Που λέμε ότι θέλουμε την τροφή που δεν δαπανάτε. <κυρίζει> Γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε αυτή την αντίδραση, αυτή την αντίσταση, αυτή την επανάσταση με τον εαυτό μα. Πού με την ιστία αρνούμεθα αυτόν το οποίο συνήθω κάμνουμε και ενεργοποιούμε έναν πόθο που έχουμε λησμονήσει. Δηλαδή, η νηστεία εν τέλει είναι η αφύπνιση μας. Είναι η άρνηση της λύθης, της λησμοσύνης. Αυτό που έχουμε ανάγκη, που μας φύτεψε ήδη ο Θεός μέσα μας και το έχουμε ξεχάσει. Η νηστεία λοιπόν είναι η υπόμνησης και η ενεργοποίηση του πόθου μας για τον χαμένο παράδεισο Τη σχέση μας δηλαδή με τον Θεό. Αν αυτό δεν το ξεχωρίσουμε τότε υποβαθμίζουμε αυτό το ουσιαστικό γεγονό σε μια διατροφική αλλαγή, σε μια συνη... σε αλλαγή της διατροφικής μας συνήθειας. Το άλλο που λέει εδώ είναι να ξεχωρίζουμε τη μετάνοια από την υπαναχώρηση. Μετάνια δεν είναι μια πράξη δυναμίας, ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν τα βγάζω πέρα και τώρα ζητώ από τον Θεό η μετάνοια δεν είναι μια διαδικασία που δεν μπορώ να το βρω με τον άνθρωπο μου φοβούμαι και συμβιβασόμαστε. η μετάνοια δεν είναι μια πράξη αδυναμίας, φόβου, συμφέροντος, ευελιξίας και διπλωματίας για να επιτύχω αυτό που θέλω είτε με τον εαυτό μου είτε με τους άλλους δρόμους της των Θεών αλλά είναι μια ανδρία κίνηση που δηλώνει ένα δυναμισμό ποιο δυναμισμό όχι ότι θα τα καταφέρω μόνος μου ο δυναμισμός ποιο είναι όταν κάποιος είπαμε προηγούμενος η αδυναμία δηλαδή έχω αυτή την αδυναμία και υποχωρώ η μετάνοια ενώ φαινομενικά είναι μια συντριβή και ζητώ το έλεος του Θεού στην ουσία έχει μια, βαθύ... έχει μια βαθύτερη δυναμική ποια δυναμική ότι προσδοκώ και ελπίζω ότι το ανέφικτο μπορεί να έχει μια με τη χάρη του Θεού και αυτό που με συντρίβει και με κάνει να νιώθω αδύναμος είναι ο πόθος μου για αυτό το ανέφικτο η αγάπη μου για αυτό το ανέφικτο η αγάπη μου και ο πόθος μου είναι η αδυναμία μου αλλά στην ουσία αυτό έχει δύναμη γιατί έχει ελπίδα η δύναμη δική η αδυναμία δεν είναι ένα εξωτερικό φαινόμενο Ενό ανθρώπου που νιώθει ελάχιστος, η δύναμη είναι να προσδοκώ, να ελπίζω. Ο δυνατός δεν είναι αυτός που δεν αμαρτάνει ή που στηρίζει τη δυναμή του στα δεδομένα του. Ο δυνατός είναι αυτός που μπορεί και ελπίζει για το ανέφικτο. Άρα η τι είναι. Παρά τις αδυναμίες μου, ελπίζω στο ανέφικτο. Αυτό που με ξεπερνάει. Δηλαδή ελπίζω των θεών. <κυρίζω> Αντιθέτω δε ο άνθρωπος που υπαναχωρεί είναι που συμβιβάζεται σε αυτή την αναζήτηση του πόθου στην εκπλήρωση του πόθου του υπαναχωρεί. Ε, λέει δεν μπορούμε αυτό, πάμε παρακάτω. Και υποβαθμίζεται η πίστη η σχέση μα με το Θεό που ένα ζωντανό γεγονός σε μια παράδοση θρησκευτική. Και έτσι γινόμεθα κατ' όνομα μόνο χριστιανοί. η παναχώρηση είναι όταν δεν μπορώ να συνενοηθώ με τον άλλο βάζω τόσο νερό στο κρασί μου και τι κάνω απλώς συμβιβάζομαι λειτουργώ ισορροπητικά στη σχέση έτσι και στη μετάνοια επειδή δεν, μπορεί, δεν πολυελπίζω ελπίζω ότι μπορεί να γίνει προσωπικό μου γεγονός ο Θεός η παναχώρω και λέω, εντάξει Μπορεί να μην γίνει αυτό, τουλάχιστον ας ονομάζομαι Χριστιανός, ας πηγαίνω Εκκλησία, να ακολουθώ την παράδοσή μου, χωρίς όμως να έχω απαιτήσεις για κάτι πιο αληθινό, πιο ζωντανό. Αυτό, το να μην ελπίζω σε κάτι πιο ουσιαστικό, σε κάτι ζωντανό, είναι έκφραση δυναμίας γιατί δεν έχει ελπίδα. Και επειδή ακριβώς δεν ελπίζω τότε, τι κάνω, δημιουργώ το προσωπείο του ισχυρού. Α, δεν ελπίζω σε αυτόν τον παντοδύναμο, σε αυτόν που απειρος με αγαπά και δεν προσογωγώ ότι μπορώ να έχω σχέση αληθινή με αυτόν που απειρος με αγαπά. Αυτό είναι αδυναμία μου. Πώς θα καλύψω αυτή την αδυναμία με το να υποκρίνω με τον δυνατόν και να φτιάχνω το προσωπείο του δυνατού. Στην εκκλησία θα είμαι ο ηθικός άνθρωπος, στην κοινωνία θα είμαι ο επιτυχημένο επαγγελματίας ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι μια, ένα πρόσχημα και μια υποκρισία που ενώ δεν είμαι καλά, που δεν είμαι, δεν είμαι ισχυρός και δεν ελπίζω σε αυτό που θα με κάνει ισχυρό και δυνατόν υπαρξιακά, υποκρίνεται δυνατό. Και αυτή είναι η παναχώρηση. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως, κρύβει μια ψευδέστηση δυνάμεως αυτό το πράγμα. Και την αισιοδοξία από τον κομπασμό. Η αισιοδοξία είναι ένα συνέστημα αρχικά θα λέγαμε ψυχολογικό που έχει ανάγκη άνθρωπος για να ζήσει αν είσαι τελείωσε γι' αυτό οι πατέρες μας λένε πολύ καλά ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απελπισία γιατί τότε ακυρώνεις τη δυνατότητα επιστροφής και λένε οι πατέρες μας επίσης κανείς λόγος δεν δικαιολογεί τον άνθρωπο να απελπίζεται ό,τι και αν το συμβεί ό,τι και αν έχει κάνει λέει ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου χίλιε φορές την ημέρα να αμαρτάνεις χίλιε φορές να λες σήμαρτο. Κι ούτε να βαρεθεί Κι ούτε να επιλυπιστείς και να επιμείνει. Αν ο Θεός λέει δει τέτοια ανδρίαν ψυχή, γιατί πρόκειται περιανδρίου φρονήματος το να μην επιλυπίζεσαι και να επανέρχεσαι στη μετάνοια, τότε θα την σώσει αυτή η ψυχή ο Θεός και θα την αγιάσει. Γιατί αυτό μα μας σώσει είναι η ανδρία. Αυτό που λείπει. Στην πνευματική μας πορεία, αλλά και στη ζωή μας τη σύγχρονη η έλλειψη ανδρισμού. Το αδρύω φρόνημα. Τι σημαίνει αδρύω φρόνημα? Να μπορούν να ρισκάρουν. Να αφήνω τα δικαιώματά μου ελπίζοντα σε κάτι που δεν είναι δεδομένο. Αυτό είναι η παλικαριά. Οι ήρωε ποιοι ήταν όταν πολεμούσαν. Είναι αυτοί που ενώ κινδύνευαν να ρισκάρουν την ίδια τη ζωής του χωρί να έχουν βέβαιο το αποτέλεσμα, πολεμούσαν. Ανδρύω φρόνημα είναι ποιο. Όχι να μου πει ο Θεό σίγουρα κάτι και αφού είμαι εξασφαλισμένο να αυτό. Αυτό αλλιώ λέγεται. Ανδρείο φρονήμα είναι ενώ δεν έχω δεδομένο κάτι ελπίζω όμως αυτό και για κάτι το οποίο δεν έχω δεδομένο θυσιάζω τα πάντα. Ή αν θέλετε ο βαθμός της θυσίας μου και που κρίνει και, την, και το είδος και την ποιότητα του ρίσκου μου είναι αυτό που φανερώ τον ανδρισμό μου και το αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ή χάρη στο Θεό ή όχι. Εν τέλει, Ανδρίος είναι αυτός που έχει ταπείνωση. Έτσι λοιπόν, η χαρη στο η οχι είναι απαραίτητο στοιχείο για να μπορέσει να απορρευτεί ο άνθρωπος. Αλλά μια αισιοδοξία η οποία δεν στηρίζεται στον εαυτόν μου ή αν θέλετε μια αυτοπεποίθηση η οποία με κάνει να επιτίθεμαι στον άλλον με τον κομπασμό μου, με μια προσπάθεια να αποδείξω την υπεροχή μου, γιατί αυτό πάλι φανερό είναι ότι δείχνει τη μειονεξία μα. Άρα δεν είναι αληθινή αισιοδοξία. Ο κομπασμός μας είναι μια υποκρισία δυνάμεως κι αυτό. Που επειδή δεν νιώθουμε σιγουριά για τον εαυτό μα, ποιο επέρεται αυτό που είναι μειονεκτικό. Όταν δούμε άνθρωπο να θέλει να γίνεται κέντρο του ενδιαφέροντος και να πουλάει ξεπνάδευτος στο βάθος είναι μια μειονεκτική προσωπικότητα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει ανάγκη να κομπάζεται σημαίνει ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση. Η αισιοδοξία η αλήθεια, είναι αυτή που δεν θίγει τον άλλο αλλά δίνει και πραγματικές δημιουργικές ελπίδες στην ζωή μας. Να ξεχωρίζουμε λέει το λιβάνι από τα ναρκωτικά το λιβάνι εκπροσωπεί τη λατρευτική ζωή. Η λατρευτική ζωή λοιπόν δεν είναι για να μαστουρώνουμε. Είναι για να ξυπνάμε και να έχουμε λόγο σε αυτό που κάνουμε. Δεν είναι να συγκινηθούμε και να έχουμε μια παρηγοριά και να οικονοποιείται ένα συνέστημα χωρίς να έχει λόγο μέσα σε αυτό το συνέστημα. Θα δούμε κάπου είχα δει νομίζω σε αυτά που θα δούμε σήμερα του Αγίων κλίμακο και λέει, α για τα δάκρυα άνθρωπος λέει ο οποίος έχει συναισθήματα και δάκρυα χωρίς να έχει λόγος αυτά και να είναι ένλογα τα δάκρυα του πρόκειται περί τρελού. όταν δηλαδή έχουμε μια θρησκευτική έξαψη και μια συγκινησιακή κατάσταση που είναι αόριστη απροσδιοριστη και ανώνυμη τότε είναι κάτι μη δημιουργικό αυτό και μάλιστα σήμερα θέλουμε να, ε, ε, να παρηγορούμεθα χωρίς να ξέρουμε το λόγο γιατί παρηγορούμεθα. Αυτό είναι ναρκωτικό. Είναι ναρκωτικό ήθος. Και έτσι δεν μπορώ να το λιβάνι από τα ναρκωτικά. Δεν μπορώ να συγχύω να το καλά. Χωρί Χωρίς να ξέρω γιατί είναι εσάνομαι καλά. Αυτή διαφορά έχει το ναρκωτικό. Ο άλλος βάζει την ένεση και ο άλλος αρχίζει και ακούει βυζαντινή μουσική το αρέσει η μελωδία Βάζει και νωρό λιβάνι, Βλέπει και το λιωβασίλημα Και ο Άγιος ο Θεός <συσίλια> Αλλά όταν θα κρίσιμη στιγμή Να θυγούν τα συμφέροντά του εξοργίζεται Αυτός τι είναι ένας θρησκευτικά μαρκ, ναρκωμανής Υπάρχει και το ναρκωτικό της ρισκείας Άλλο λοιπόν το λιβάνι Και άλλο το ναρκωτικό <συσίλια> Κατά φύγια, λοιπόν Χρειάζεται να ξεχωρίσουμε και την προσευχή Από την μυρολατρία Προσεύχομαι σημαίνει. Ε, αναλαμβάνω την ευθύνη της υπάρξεώς μου. Δεν παραδίδομαι στον Θεό με την ταινία ότι θέλεις Θεέ μου. Ο Θεός θέλει να ακούσει και εμάς τι θέλουμε. Να ακούσει την καρδιά μας. Μια καρδιά οποία δεν ομιλεί και δεν συζητεί και δεν εκτίθεται και δεν περιγράφει αυτό που έχει στην καρδιά της. Δεν μπορεί να λοιωθεί. Δεν μπορεί να γίνει συνεννόηση με τον Θεό για να γίνει συνεννόηση με τον Θεό πρέπει να έχουμε και μια καρδιά που έχει περιεχόμενο, που έχει λόγο μέσα της να εκφράσει τους πόθους της τι είναι η πόθη, για να δούμε αν είναι αληθινή ψεύτικη αν είναι η ή άρρωστη η άρρωστη πόθη αυτή. έτσι λοιπόν μυρολατρεία και προσευχή διαφέρουν, που σημαίνει τι μπορώ να όπως κάναν και οι Αγίοι μας, βέβαια, αγίοι ήταν αυτοί να εκβιάσω τον ίδιο τον Θεό Εκβιάζεται ο Θεό και θέλει αυτόν τον εκβιάσμο ο Θεό. Βιάζεται ο Θεός. Και έτσι λοιπόν η μυρολατρεία δείχνει τον φόβο μας πάλι. Το ότι δεν ελπίζουμε στον Θεό. Και επειδή ακριβώς δεν πολύ στον στον Θεό. Υποκρινόμεθα τους πείσους και λίγο θέλει ο Θεός. Επειδή ακριβώς άλλο τι θέλει ο Θεός που έχει πίστη αυτό. Και άλλο επειδή... Έχω χάσει τις λυπίδες μου παραδίδομαι που σημαίνει νεκρώνεται η πίστη μου Υπάρχει η, απο, η, πα, η παραδοχή του θέληματος του Θεού η, η παράδοση μα στο θέλημα του Θεού που κρύβει ζωντάνια πίστης και εμπίστος είναι στον Θεό Υπάρχει και το άφημα στον Θεό που δηλώνει τη νέκρωση της πίστης μας και της ζωντάνιας του Είναι θέμα διακρίσεως εδώ σε κάθε περίπτωση τι γίνεται Έτσι λοιπόν κάποιο, επειδή δεν τα βγάζει πέρα με τον Θεό και αρχίζει να αμφισβητεί τον Θεό, να αρνείται τον Θεό. Όχι με την έννοια τη διανοητική παραδοχή τη υπάρξεω του, αλλά τη προσωπική σχέση με αυτό Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι τα ε, αφήνουμε στον Θεό. Που στην ουσία αυτό δηλώνει την έκρουση τη πίστη μα. Και το άλλο που έχουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό, ε, τον εμπιστευόμαστε και λέμε ό,τι και να γίνει ξέρει αυτό και αφινόμαστε. Αλλά αυτό είναι ελευθερία εσωτερική. Έτσι λοιπόν, άλλο προσευχή και άλλο μυρολατρεία. Όλα αυτά λοιπόν υπόθησαν για να δούμε αυτό το απλό ότι δεν μπορούμε εύκολα να δούμε τα πράγματα σε μια πρώτη του ανάγνωση από την εικόνα τους και από αυτό που φαίνεται. Αλλά η ιστορία είναι πολύ πιο διαφορετική και έχει να κάνει πώς ο άνθρωπος λειτουργεί σε ένα βάθος. Τώρα, η γνώση αυτή της βαθιάς πνευματικής προσέγγισης δεν έχει να κάνει και αυτό φύνον να το ξεκαθαρίσουμε με την καλλιέργεια την διανοητική του ανθρώπου. Δηλαδή να κάνω, να συλλογίζομαι και να γίνω υποχόνδριο και μανιακός, πόσο αμαρτησα τι έκανα το ένα ή το άλλο. Αλλά αυτή η γνώση του βαθύτρου γεγονότος κλείρεται από την χάρη του Θεού. Αλλά η χάρη του Θεού απαντά κρίνεται Αυτόν που είναι διψασμένος. Συνεπώς λοιπόν η γνώση και η διάκριση αυτού της αλήθεια έχει να κάνει με το πόσο διψασμένοι είμαστε. Και από τι είμαστε διψασμένοι. Από τι είμαστε διψασμένοι και από πώ είμαστε διψασμένοι. Αυτό λοιπόν είναι αρκετό για να μπορέσει ο άνθρωπος να δρομολογηθεί σε αυτή την πνευματική εμπειρία που θα είναι αποκαλυπτική και θα έχει αυτή τη δυνατότητα της διακρίσεως να διακρίνει το ψεύτικο από το αληθινό. Όσο έξυπνο και αν άνθρωπος, όσα βιβλία και αν έχει διαβάσει, Όσο καλλιεργημένο κι αν είναι κι όποια κουλτούρα κι αν έχει δεν μπορεί να φτάσει αυτή την κατάσταση της γνώσεως όσο άνθρωπο άνθρωπος που είναι χαριτωμένος και είναι χαριτωμένος και δι διψασμένος και ξέρει από τι διψάει. Ότι διψάει από την αλήθεια. Διψάει από το φως. Και ξέρει διψάει αυτό και το ποθεί. Αυτή λοιπόν η δίψα για το φως και η αναζήτηση του να ξεδιψάσουμε από αυτή μας την ανάγκη και να τον πόθο. Αυτός ο, λό, ο πόθος λοιπόν λειτουργεί διαλυτικά. Διαλύει τον άνθρωπο και τα πάθη του. Και ταυτόχρονα λειτουργεί και διαγνωστικά. Ο πόθος για την... Όπως κάποιος που κάποιο πρόσωπο ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ξέρει τι θέλει και τι δεν θέλει. Διαλύουν την υπόθεση για οτιδήποτε άλλο, για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Αλλά και ξέρει τι θέλει. Έτσι λοιπόν ο πόθος για, την, για, για, αυτή, για το φως λειτουργεί διαλυτικά, συντρίβει τον άνθρωπο, τον διαλύει, τον ταπεινώνει και ταυτόχρονα του δημιουργεί τη δυνατότητα διάγνωση. Αυτή λοιπόν η κατάσταση είναι που κυριαρχεί στη ζωή μας στον άνθρωπο που πορεύεται την πληματική οδό. Και η σαρακώστή είναι η κατεξοχήν εμπειρία αυτής της σημαντικής πορείας. Όλη η ζωή μα είναι, αλλά επειδή δεν μπορούμε όλοι μας στη ζωή να έχουμε αυτή την προσοχή, αυτή την εσωτερική συνοχή και όχι τόσο σύντονα όλες μας οι αισθήσει, όλος μας ο τόνος να αναφέρει σε αυτό, μπορούμε να η Εκκλησία μας κάποιες μέρες που πιο πολύ ασκούμεθα, πιο πολύ προπονούμεθα σε αυτή την ανάγκη. Το κυρίαρχο στοιχείο λοιπόν αυτή τη προσπάθειας ανθρώπου και αυτών των ημερών είναι η δίψα μας. Και η άσκησή μας και ο τρόπος για να δυναμώνουμε τη δίψα και ταυτόχρονα ικανοποιούμε τη δίψα. Να προκαλούμε εσωτερικά τον εαυτό μας με αυτή τη δίψα, να έχει περισσότερο έφεση ο Θεός, ο άνθρωπος για το είδωρο το ζωντανό, για το φως το αληθινό. Ταυτόχρονα και να ενεργοποιούμε τον εαυτό μας σε αυτή την έφεση και ταυτόχρονα να τα ζητούμε. Την ικανοποίηση αυτής μας της ανάγκης. Αυτό γεννά μια εμπειρία που ψυχολογικά θα την ονομάζουμε χαρμολύπη ή χαροπιόν πένθος. Το χαροπιόν πένθος λοιπόν και η χαρμολύπη είναι το κυρίαρχο πνεύμα της Μεγάλης Αρακοστής και των ακολουθειών. Αν κανείς έχει την υπομονή και έχει τον χρόνο να παρακολουθήσει, αυτή η περίοδο τη θα δει δηλαδή αυτό το κυρίαρχο στοιχείο. Και στο ήθο, και στο πνεύμα και στο λόγο που έχουν οι ακολουθίες μα. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το χαροποιόν πένθο. Αυτό το βιβλίο λέγεται Η κλίμακα του Συναήτου του Ιωάννου. Που κυρίω διαβάζουμε την περίοδο αυτή τη Ανακοστή. Λέγεται κλίμακα, είναι σκαλοπάτια, η σκάλα. Και κάθε ένα σκαλοπάτι έχει και μία αρετίν. Και τα αναφέρει σε μία σειρά που έχουν μία πνευματική σχέση μεταξύ του. Λοιπόν, είδαμε αυτό το κεφάλαιο περί του χαροποιού πένθους. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αν κανεί μπορεί να το διαβάσει και μπορεί να ξεχωρίσει τα πράγματα, θα δει ότι έχει βαθιά γνώση της ανθρώπης ψυχής. Ο λόγος του είναι εξαιρετικά ψυχαναλυτικός, που κάποια στιγμή τα σπάστηκε σύγχρονη ψυχαναλυτική. Να δούμε λοιπόν για το χαροποιόν πένθος. Καταρχήν και ο όρος αυτός φαίνεται αντιφατικός. Και δεν είναι εύκολα αποδεκτός από μια σκέψη που είναι μαθηματική. Τι σμνή χαρα ή θα σου πει ο άλλος. Τι χαρμολύπη. Χαροποιών πέθος ή χαρα ή πένθος. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Στα πνευματικά όλα αυτά γίνονται. Στα πνευματικά δεν είναι τα μαθηματικά. Στα πνευματικά γίνονται μεγάλες ανατροπές τη συνηθισμένη λογική. Κάπου άλλου, δεν αυτό και αυτό, το δούμε παρακάτω νομίζω μιλά για τη γνώση του Θεού και λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος η γνώση του Θεού νομίζω είναι αυτή ε, που αποκαλύπτεται χωρίς να καταλαβαίνεις πως αποκαλύπτεται Λέει λοιπόν για το χαροπιόν πέθος Μέχρι εδώ θέλετε καταρχήν να ρωτήσετε κάτι Λέει η Ευαγγέλια Να... <κοί> να... <κοί> να και να ρισκάρει, δηλαδή. Είναι κάπω έτσι το καταλάβω, κατάλαβε. <χι> ναι, να σου το πω διαφορετικά. Πε, έχουμε ένα ζευγάρι, για να το καταλάβουμε πρακτικά. Και επειδή κατάλαβε η γυναίκα και ο άντρα αντίστοιχο, τι βγάζει άκρη με τον άντρα, και φοβάται με χωρί σου, Ό, τι άντρα μου. Παραδείγματο το θέλει μάσου. <χι> Δεν είναι σχέση αυτό το πράγμα. <χι> κι άλλο λέει, Αγαπώ τη γυναίκα μου ή τον άντρα μου, ξέρω τι γίνεται, και θα του κάνω τα χατήρια, γιατί έτσι θα τον αναπαύσω. Και λέω, α γίνει το θέλει μάσου. Το ίδιο είναι. Ένα στοιχείο που να το διακρίνουμε. Ναι. Ναι, αυτό που βαθιά εσύ Αυτό που βαθύτερα. Αυτό που Ναι, αυτό σημαίνει στο ότι ο Θεό θέλει αυτό που βαθύτερα θέλει ο άνθρωπος Αυτό τι σημαίνει. Δεν σημαίνει αν θέλω να μαρτήσω θέλει και αυτό ο Θεό. Αλλά τι σημαίνει ότι ο Θεό σέβεται την κλήση σου. Σέβεται τα ιδιαίτερα την ιδιοσυγκρασία σου. Και ε, σαφώς ε, η ιδιοσυγκρασία μας η οποία είναι στραμμένη στον πόθο του Θεού, αυτή την ιδιοσυγκρασία μα θέλει ο Θεό. Για παράδειγμα, εσύ σκέφτεσαι κατά Θεό: Θέλει τον Θεό και γνωρίζεις ότι θέλεις να βρει μέσα από μια γυναίκα που είναι να τον Αυτό θέλει και ο Θεό. Θέλει μέσα από τον μοναχισμό, αυτό θέλει και ο Θεό. Αυτό που θέλει η ύπαρξή σου, ο χαρακτήρας σου, η κλίση σου, αρκεί το περιεχόμενο του πόθε να είναι η αλήθεια. Yeah. Ο τρόπος αφορά εσένα, είναι αυτό το θέλω το δικό μας. Αυτό λοιπόν το θέλω το δικό σου είναι αυτό που θέλει και ο Θεός. Δηλαδή ο τρόπος ο δικός σου, ο αληθινός τρόπος ο δικός σου, ο πραγματικός πόδις ο δικό σου είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Το περιεχόμενο ελέγχει ο Θεός αν είναι αλήθεια ή ψέμα. Αυτό έχουμε και εμείς ανάγκη. Άρα, είναι δικιά μα δουλειά δυκιά να το και να. Δουλειά δική μα να το διερευνήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να μα φωτίσουμε ούτε το καταλάβουμε. Γιατί πολλέ φορέ το να διερευνήσουμε μα βάσει σε κάποια περιπέτεια που ο κάθε ένα από του δύο το σηκώνει. Ο χαρακτήρα μα μπορεί να έχει μία ροπή στου λογισμού. Στα άνχη. Και όσο το ψάχνουμε, να ζαλίζει το κεφάλι μα και αφήνουμε και τον Θεό. σω τότε να είναι προτιμότερο κάποιο βοηθό ή ο φωτισμό του Θεού. Είπατε ότι ε, ο άνθρωπο έχει πόθου, ε, όμω καταρχήν εμεί αν άνθρωποι έχουμε πόθου που είναι εντελώ ανθρώπινοι. Εντελώς, θέλουμε κάποια πράγματα απλά, καθημερινά, πούμε. Ε, αλλά είπατε ότι αυτά πρέπει να τα κάνουμε και με το Θεό. Ε, αυτό ο διάλογο, δηλαδή, αφού έχουμε πόθου ανθρώπινου και όχι πόθου προφανώ τη αλήθεια, ε, τι διακόπτει αυτό ο διάλογο. Ναι. Όταν είπαμε διάλογο, εννοούμε σε σχέση με την ανάγκη μα για την αλήθεια. Σε σχέση με τον πόθο του Θεού. Που είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι. Είτε το κατανοούμε ή όχι. Αυτό λοιπόν ο πόθο για τον Θεό είναι αυτό που διαπραγματεύεται ο άνθρωπο με τον Θεό. Η καθημερινή πόθο είναι άλλη ιστορία. Πώ τοποθετούμεθα σε αυτού του καθημερινού πόθου. Ο άνθρωπο έχει και να φάει και να διασκεδάσει και να δουλέψει και να ερωτευτεί και οτιδήποτε άλλο, όπω μπορεί να φανταστεί ο καθένα. ή να πάρει ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι που θέλει. Αυτά όλα τώρα. Ποιο είναι το σημείο που τα κάνει αληστινά ψεύτικα. Αν τα εντάσσουμε στον πόθο του Θεού. Αν τα συνδέουμε με τον πόθο του Θεού. Και αν βρίσκουμε σε όλα αυτά μια παρουσία Θεού. Από μόνα τους δεν είναι κακά. Είναι ευλογημένα στη φύση μας. Το κακό είναι αν θα τα ζήσω μαζί με τον Χριστό ή χωρίς τον Χριστό. Αν τα ζήσω μέσα στο πνεύμα της αλήθειας. Που είναι το πνεύμα της διακονίας, της αγάπης και της ταπεινώσεως ή θα το ζήσω μέσα στο πνεύμα της δικής μου ιδι ιδι ιδι ιδιω ιδιωτικοποίηση. Φύλα αυτά δηλαδή, το κλείσω στον εαυτό μου. Τότε, αν το κλείσω αυτό το γεγονό, φίλα αυτά για τον εαυτό μου, θεωρώ ότι είναι ένα ατομικό μου δικαίωμα αυτό καταναλύσκεται, ξοδεύεται, χάνεται. Αν όμω το συνδέσω εν Χριστώ με τον αδελφό μου και λέω αυτό δεν το έχω μόνο για μένα, το έχω και για τον Θεό να ευχαριστήσω και να συνδέω με τους άλλους ανθρώπους, τότε αυτό όταν το ζω δεν θα πανάτε με αυξάνεται. Άρα το σημαντικό είναι καταρχήν να ενεργοποιήσω τον πόθο μου προς το ένα που έχω ανάγκη, ενός δεστυχρία και σε αυτό το ενός δεστυχρία να εντάξω τη ζωή μου, να λειτουργήσω τη ζωή μου. Είναι ξεκάθαρη Θεία Λειτουργία. Δεν μα λέει προσευχηθείτε σε μια αίθουσα, συγκινηθείτε και πέστε τραγουδάκια, εκεί είδατε το Θεό και ήρθε το Άγιο Πνεύμα και σας ανακαίνησε και σας ανανέωσε. Οποιαδήποτε οργανωσή μπορεί να το έχει αυτό το πράγμα. Αλλά τι κάνουν στην Εκκλησία. Και ο λόγος υπάρχει, η ψαρμοδία υπάρχει, αλλά είναι κάτι πιο δυνατό. Παίρνουμε το ψωμί και το κρασί που είναι η ζωή μας, η πόθη μας, η κόπη μας, οι αγωνίες μας. Και λέμε στον Θεό τα σά εκ των σώ τα δικά σου από τα δικά σου. Σου τα χαρίζουμε πίσω και μα τα επιστρέφει ω ζωντανόν λόγο, ω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι όλη η όλη λειτουργία της ζωής μας. τη ζωή μα. Τη ζωή μα έτσι, ή θα τη ζήσουμε ευχαριστιακά και λειτουργικά, και δεν είναι μόνο η λειτουργία που κάνουμε την Κυριακή, κάθε λειτουργία. Όλη η ζωή μα είναι πρόσκληση για θεία λειτουργία. Δηλαδή, η σχέση που θα έχω φιλική με έναν άνθρωπο. Την αναφέρει στον Θεό. Την νιώθω σαν δώρο του Θεού. Την τιμώ σαν δώρο του Θεού. Και βγάζω από αυτή μια... βρίσκω τον Θεό μέσα από αυτή τη σχέση. Ή βρίσκω έναν φίλο για να εκτονώσω τις ανάγκες μου. Να πούμε ένα καλαμπούρι, μια αχλαμάρια για να παράσουμε καλά. Αυτό είναι ένας πόθος καθημερινός. Αλλά είναι μια μειοχαλαρωτική κίνηση. Ψυχαναλιγητικό. Και το άλλο είναι δημιουργική σχέση. Όπου βλέπω στον άλλο το πρόσωπο του Θεού. Και προσπαθώ να τιμώ αυτό το πράγμα και το βλέπω σαν δώρο. Αυτό λοιπόν ο πόθο με εντάσσεται σε έναν πόθο. Αλλά για να γίνει αυτό δεν λέω ξαφνικά στον Θεό: Κοίταξε μου, θα το συνδέσω μαζί σου, βάζω αυτόν τον πόθο μαζί σου. Αυτό είναι διανοητικό, ηθικό. Αλλά αν η καρδιά μου έχει πόθο, μπαίνει από μόνο του αυτό ο πόθο μέσα. Δι' αυτομάτω κάθε προφορή γη. Όπω είναι κάποιο ερωτεμένο και όλο το φαίνεται όμορφα. Ανεξάρτητα τα σκουπίδια έξω, σβήνουν τα φώτα, σβήνουν τα φώτα και λέχνουν ότι ώρα θα έρθουν και και είναι πιο ρομαντικά τα πράγματα. Λοιπόν, αν η καρδιά μα έχει μέσα τη χαρά και ζει τον πόθο του, εκεί μπαίνουν όλα μέσα. Κατάλαβε. Περίπου. Είμαστε 100 δισεκατομμύρια. Είμαστε. Είμαστε 100 δισεκατομμύρια. Πόσα. Ε, α, χοντρικά, κάτι δισεκατομμύρια είναι και τρόπο προσέγγιση του. Πολύ χοντρικά πάλι. Ψάχνουμε... Κάνουμε δίαιτα για χοντρό μα μπλάση. Άλλοι την ψάχνουν με τη συνείδηση τη εικόνα του, άλλοι την δημιουργία του, με του σύμπαν. Οι πρώτοι κατηγορούν του δεύτερου ω ορθολογιστέ, οι δεύτεροι κατηγορούν του πρώτου ω μυστικιστές. Αυτή η διαφορετικότητα θα δείχνει την απειρία του δεύτερου μα, τι υποδοδυναμίε του. Πρέπει σε όλο και καλό να γίνουμε όλοι οι ίδιοι. Ποιο <χω> το είπε αυτό. Ρωτάω γιατί ο Χρυσό είπε εγώ είμαι ο οδό. Τότε να είναι αυτό η οδός τι σημαίνει, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, δεν το κατάλαβα. Κι εγώ να το καταλαβαίνω αυτός το δεδά. Ε, το ότι είμαστε τόσο δισεκατομμύρια διαφορετικές εικόνες, το τι σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί διαφορε... διαφορετικές δρόμοι, πως έγκυσες το. <συσοφίλου> ναι, αλλά καταλήγουμε στον, στον οδό που είναι ο Χριστός. <συσοφίλου> Διαφορετικά χωραφόδροι που καταλήγουμε σε μια εθνή ελαφόρο. Εσύ τι θέλεις, χωραφόδρομο με... Θα πω να κόμαστε χωράφ σε κάποιη περίπτωση η ελπίδα μας στον Θεό να γίνεται σε ή όταν λείπει το Ανδρίο Φροκρόλη. Και αυτό βέβαιας μπορεί. Δεν είναι πραγματική ελπίδα. Απλώς λέμε ότι ελπίζουμε για να μην ενεργοποιούμε θα. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλά δεν είναι ελπίδα αυτό. Ελπίδα σημαίνει να έρχομαι σε κόντρα με τον εαυτό μου. Ε, δεν έχω πολύ καταλάβει πως γίνεται η ενεργοποίηση της δίψασης ή του πόχου όταν αυτό δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει η του πόθου οταν της έλλειψης. Η επίγνωση της έλλειψης είναι διανοητικό ή βιωματικό. Νιώθεις τη στέληση. Σου κοστίζει. Έστε, πάρα... Ε, αυτό είναι η επιγνωση της ελλειψης ειναι διανοητικο η διοματικο νιωθεις τη σου κοστιζει ε αυτο ειναι η διψα ευχαριστω Να δούμε λοιπόν ο Άγιος Φάνης στη Το κατά είναι η σκυθροπότης της ψυχής. Η διάθεση της πονεμένης καρδιάς, η οποία δεν πάβει να ζητεί με πάθος εκείνο για το οποίο είναι διψασμένη. Ο πόνος της ψυχής ποιος είναι. Η ανάγκη να ικανοποιηθεί δίψα μας και το πάθος μας. Η έλλειψη και η δίψα μας γεννά τον, πόφ, τον πόνο. Είναι πολύ κακό να φοβόμαστε τον πόνο. Εμεί, μόλι αισθανθούμε ένα κενό, ένα μετεωρισμό μέσα μας, θέλουμε να ξεχαστούμε με κάτι. Είναι καλό να μένουμε μετέωροι να παρέχει. Μετέωροι και μόνοι. Όσο άνθρωπο φοβάται τον πόνων, είναι σδηλό άνθρωπος. Αυτό που λέμε αδρίο. Είναι αυτή η ανδρία που λέμε. Εμείς μάθαμε, γινόμαστε μαλαθακοί, μας διέλυσε η άνεση. Βρήκαμε πάρα πολλά υποκατάστατα για να λησμονήσουμε τη δίψα μας και τον πόνο μας. Αυτός όμως πρέπει να είναι ενεργός για να γίνει κάτι δημιουργικό. Γιατί όταν είναι ο πόνος δημιουργικό, όταν, τι σημαίνει πόνος δημιουργικό, όταν έχω τον πόνο μου και δεν θα του δώσω κάτι ψεύτικο, να τον αρκώσω, να τον κοιμήσω, αλλά τον έχω ξύπνιο Τότε φροντίζω να τον τακτοποιήσω. Αυτό σημαίνει δράση. Αν δηλαδή εγώ νιώθω εμετέωρος για να πέραν το κενό, τι θα κάνω, έχω πολλές επιλογές. Πρώτη επιλογή, να το αποθήσω. Άστο τώρα, δεν είναι ώρα. Δεν μπορώ, έχω πολλά πράγματα να ασχοληθώ. Η αδρανοποίηση και η απόθυση αυτού που τίθεται ως ερώτημα μπροστά μου, μου φέρνει μια πνευματική σύγχυση που βγαίνει και στην ψυχολογία μου και στο σώμα μου. Είναι αντακτοποίητα τα πράγματα. Η άλλη λύση είναι όταν είναι αντακτοποίητα να βρω τρόπου να τα καλύψω. Τα βγάζω σε επιφάνεια αλλά πώς να αντιμετωπίζω βρίσκω κάθε είδους ναρκωτικό. Τι ειδονές του βίου και τις εξαρτήσεις. Η συνήθως η κύρια αιτία των ποικίλων καταστροφικών εξαρτήσεων και κάθε εξαρτήση είναι καταστροφική ούτως ή άλλως είναι η ειναι Η καταθλιπτικότητα είναι απόρρια αναπάντητων υπαρξιακών ερωτημάτων κυρίω. Δεν είναι μόνο ουσίες και κρίσεις ορμόνες που λείπουν από τον άνθρωπο και δεν ξέρουμε αν οι ορμόνες δεν επηρεάζονται από αυτά τα γεγονότα. Ποιο επηρεάζει τις ορμόνες ή η κατάσταση του άνθρωπο. Τελικά τα αναπάντηκτα υπαρξιακά ερωτήματα προσωπικά στον άνθρωπο του φέρνει αίσθημα θλίψεως βαθιάς μελαχολίας που το καλύπτει με την ικανοποίηση ποικίλων εξαρτήσεων. Κι τρόπο, τρόπους, να φέρω την επιφάνεια αυτό το ερώτημα και να βρω των πνευματικών λόγων που μπορεί να μην μου απαντήσει στο ερώτημα αλλά θα με μάθει να στέκομαι ισορροπημένα απέναντι στο πρόβλημά μου. Μπορεί αυτό να μην μου δίνει απάντηση, να μου βρει έναν τρόπο και αυτό έχει να κάνει με την αναζήτηση. Να μου βρει έναν λόγο και έναν τρόπο που μπορώ να σταθώ τίμια μπροστά στο κενό μου. Δεν χρειάζεται να εκπληρωθεί ακόμα το να σταθώ και να μπορώ να διαχειριστώ με επίγνωση την έλλειψή μου Αυτό είναι άσκηση Αυτό είναι εντιμότητα Και αυτό μου γεννά στη συνέχεια Και το περιεχόμενο της αναζήτησης Ξέρω τι να ζητήσω από τον Θεό Όταν όμω το έχω αποθήσω Νομίζω πως δεν έχω πρόβλημα Όταν το καλύπτω με, τις, με τα αντίδοτα Και τις εξαρτήσεις νομίζω ότι είμαι μια χαρά Όταν δω απ' τη μέτωπος τι είμαι Και δω την έλλειψή μου Τότε ξέρω τι να ζητήσω το του. Και δεν τι κάνω Αρχίζω καταρχήν να δω τι μου γίνεται και να βρω έναν λόγο να, μου, να ακούσω κάτι να διαβάσω. Κάπου μου θα μου δώσει μια αρχή να λύνεται το κουβάρι. Να ακούσω έναν λόγο. Αυτό μπορεί να πάρει πολύ καιρό. Να ψάχνω από εκεί, να παιδεύω από εκεί, να προσέχω, να διαβάσω να κάνω. Κάποτε ο Θεός θα δει την τιμιότητα μου. Θα μου δώσει κάτι που θα με συγκλονίσει ή κάτι που θα με προκαλέσει. Ή κάτι θα μου δώσει αφορμή για να αρχίσει να λύνεται το κουβάρι. Και να προχωρώ μετά σε μιαν πάλι με τον εαυτό μου και με τον Θεό. Να ξέρω τελικά τι μου γίνεται, ποιος είμαι και τι θέλω. Και αρχίζω να ζητώ. Αυτό λοιπόν είναι η διαδικασία ενός πόνου που θα γεννήσει. Που θα γίνει το κετός αυτός ο πόνος. Που θα φέρει ζωή αυτός ο πόνος. Όσο όμω φοβούμε να έρθω διάφορα Ψυχολογικά σχήματα για να επαναπαύω την ανάγκη μου, προσβάλλω τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από αυτό, γιατί αμαρτάνω στην ύπαρξή μου ολόκληρη. Όταν αμαρτήσω κάπου όμω, έχοντα επίγνωση του τι μου γίνεται, είναι μια πτώση. Αυτό είναι πτωσάρα. Δεν καταργώ την ύπαρξή μου, την ακυρώνω, χάνω τον χρόνο μου. Είμαι νεκρό εκείνη την ώρα. Ενώ άλλο που, που έχει πόνο είναι ζωντανό. Όταν κάποιο δεν αισθάνεται, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Τσιμπάσα από εδώ, σπασα από εκεί, κανένα σημεία. Και δηλαδή δεν υπάρχει, δεν κουνιάται τίποτα. Τα έχει νεκρώσει. Ενώ ο άνθρωπος ο έχει πόνο σημαίνει ότι κάτι λειτουργεί, αρχίζει να παίρνει ελπίδε ο γιατρό. Έτσι δεν είναι. Καταρχήν είναι λοιπόν, όταν ο άνθρωπο βγάλει την αρρώστια του και ξέρει, ξέρει, ξέρει τι θέλει από τον Θεό, Καταρχήν ξέρει τα χάλια του. Δεν μπορεί να κρίνει κανένα. Τι μπορεί να έχει, μόνο συμπάθεια προ του άλλου. Όταν εγώ έχω την αναζήτηση μου, το κενό μου, την αφιβολία μου, οτιδήποτε άλλο. Και τα καλύπτω, Λέγοντα, ώ, εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ την καταγωγή μου και την πίστη μου, η καλύτερη θρησκεία εδώ είναι η Ορθοδοξία και η καλύτερη πατρία είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό τα ακολουθώ. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σας αισθανθεί τίποτα. Το μορμό μπορεί να κατακρίνει τίποτα, για να αισθάνεται ότι κάτι γίνεται. Όταν εγώ θα βρω αντίδοτα του πόθου μου και θα σιωπεί τον πόθο μου, για να υποκριθώ ότι είμαι και καλά θα κρίνω τους άλλους. Δεν θα συμμετέχω στην αγωνία και τον πόνο του άλλου ανθρώπου. Αν όμω εγώ δω την αναπηρία μου, βγάλω στην επιφάνεια τον πόνο μου, τότε δεν μπορώ να αισθάνομαι και να συναισθάνομαι και να συμπάσω και με τους άλλους ανθρώπους. Και άρα αυτό μπορεί να μου φτιάξει σχέση αληθινή. Επομένω ένας άνθρωπος που φοβάται τον πόνο ούτε σχέσεις αληθινές έχει. Είναι σχέσεις που του καλύπτουν τον πόνο όχι που του ενεργοποιούν δημιουργικά τον πόνο και στην υπάρχει με τον άλλον άνθρωπο έτσι λοιπόν βγάζω και ζητώ από τον Θεό το έλεος του όπως κάποιος για παράδειγμα που έχει ένα άρρωστο παιδί και προσεύχεται ξέρετε τι ζητάει τότε μαθαίνει να προσεύχεται Εάν όμως το παιδί του είναι καλά δεν ασχολείται, περνάει μια ζωή χαρισάμενη αλλά νεκρή έτσι λοιπόν όταν ο άνθρωπος ενώ είναι άρρωστος, έχει άρρωστο παιδί την ψυχή του και ταυτόχρονα δεν το βγάζει στην επιφανήτητα, τι να ζητήσει όταν όμως νιώθεις την πραγματική σου ανάγκη και τη γνωρίζεις η προσευχή έχει άλλο περιεχόμενο είναι πάλι αυτή η προσευχή μπορεί να καρποφορήσει αυτή η προσευχή μπορεί να έχει να δώσει καρπούς και χαρίσματα στον άνθρωπο και να του δώσει δώρα μεγάλα έτσι λοιπόν όταν φοβούμε θα τον πόνο δεν έχουμε και δώρα. Όταν φοβούμε θα τη δυσκολία δεν απολαμβάνουμε και τα δώρα. Και λέει μετά ο Άγιος και όσο δεν το κατορθώνει τόσο περισσότερο κοπιάζει εννοεί τον πόθο αυτό και τη δίψα και το κυνηγά και τρέχει πίσω του με οδυνηρό κλάμα. Το να τρέχει κανείς πίσω από την αλήθεια με οδυνηρό κλάμα είναι η πιο ορθοδοξη πράξη. Ο ορθόδοξο είναι αυτός. Ο πονεμένος άνθρωπος που τρέχει πίσω από την αλήθεια με δινηρό κλάμα. Είναι ευαίσθητος άνθρωπος. Ας το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Πένθος είναι ένα χρυσό καρφί της ψυχής. Το καρφί αυτό απογυμνώθηκε από κάθε γη προσύλωση και σχέση. Όταν λοιπόν έχεις άρρωστον άνθρωπο ή όταν είσαι εσύ άρρωστος, ή είσαι μπροστά στο θάνατο απογυμνώνες όποια, από οποιαδήποτε άλλη μέρη το, το οποίο ξεκαθαρίζει Ξέρει τι θα έχεις ανάγκη έτσι λοιπόν και με την ψυχή μου αυτό λοιπόν απογυμνώθηκε από κάθε γη προσήλωση και σχέση και καρφώθηκε από την ευλογημένη λύπη στην πόρτα της καρδιά για να την φρουρεί η ευλογημένη λύπη είναι η λύπη ακριβώ και είναι ευλογημένη γιατί είναι η κίνηση μα προς τον Θεό και αυτό φρουρεί την καρδιά μα. Δηλαδή προστατεύει την καρδιά μα. Ο άνθρωπο είναι σε κατάσταση νύψεω. Αυτό που πενθεί και είναι προσιλωμένο με λύπη σε έναν πόθο, προφυλάσσε την καρδιά του από οτιδήποτε άλλο. Όταν είναι ερωτευμένο ο άντρα μαζί σου ή αντίστροφα, δεν έχει φόβο να σκεφτεί κάποιον άλλο. Αν τ' αρχίσει να φύρεται, να ξερωτεύεται, αρχίσει να έχει ανασφάλεια. Δηλαδή, να βγει κάποιον άλλον, να βγει κάποιον άλλο. Έτσι είναι η καρδιά του άνθρωπου. Όταν υπάρχει λύπη που εκφράζει την ανάγκη για τον έρωτα, τον αναεκπλήρωτα με τον Θεό. Είναι εξασφαλισμένη ψυχή. Προχελάσσεται η ψυχή. Θρουρείται η ψυχή. Άλλο στοιχείο. Χαρακτηριστικό, λέει ο Άγιος Γιάννης της Κλίμακας, εκείνο που προόδευσαν κάπως στο μακάριο πένθος είναι η εγκράτεια και η σιωπή των χειλαίων. Εκείνο που προόδευσαν περισσότερο η αοργισία και η αμενισικακία και αυτών που έφτασαν στην τελειότητα η ταπεινοφροσύνη, η δίψα της ατιμίας δηλαδή δίψα να, να μην τους ετοιμούν οι άνθρωποι να τους περιφρανούν να τους ατιμάζουν η εκούσια πείνα, η θεληματική πείνα τον ακούσιο θλίψεων, το θλίψεο που δεν σε μπορεί να σηκώσει να διψάς θλίψη δηλαδή το ότι δεν κατακρίνουν τους αμαρτάνοντας και το ότι αισθάνονται υπερβολική συμπάθεια προς αυτούς. Αυτό είναι το στοιχείο αυτών που πρόδευσαν πνευματικά σε αυτό το γεγονός του πένθους του χαροπιού Το πρώτο λοιπόν είναι κανείς όταν έχει στεγχώρια τι σε πιάνει, ένα στοιχείο αυτό που συνεχίζει να μην μπορούν να βγάλουν άχνα δεν μπορούν να μιλήσουν. Αυτή η που μας πιάνει όταν είμαστε στεγχωρημένοι Τότε λοιπόν θλίβει ο άνθρωπο για τι πτώσει του, για την απουσία του Θεού, για την απομάκρυνση από τον Θεό, τον καταλαμβάνει η εγκράτη. Δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Δεν έχει όρεξη ούτε να μαρτύσει. Δεν θέλει. Δεν τον τραβάει. Και η σιωπή τον χείρων δεν μπορεί να μιλήσει. Όταν προχρήσει περισσότερο, δεν μπορεί να εκνευριστεί με κάτι. Είναι τόσο αλήφη που δεν έχει δύναμη ούτε να αντιδράσει, ούτε να φωνάξει, ούτε να, σιωπή, να κρατήσει κακή για κανέναν. Όλα είναι νεκρά γύρω του. Και στο τέλο, όταν φτάσει ο άνθρωπο και προχωρεί στην τελειότητα, τότε νιώθει τόσο πολύ ταπεινός που του ποθεί τι θλίψει, ποθεί την ατιμία από του ανθρώπου, δεν μπορεί να κατακρίνει κανένα και συμπαθεί με υπερβολή, λέει, ποιου, αυτού που μαρτάνουν. Καταλαβαίνει τη δυσκολία του. Δέστε αυτό πόσο διαφέρει από τον τρόπο που ζούμε οι σύγχρονοι χριστιανοί, που χωρίζουν του ανθρώπου σε καλού και κακού. Και όταν δούμε κάτι σκα, σκα, στην εγχλούμεθα. Ναι, να σκανδαλιστούμε αλλά με τον εαυτό μας που δεν συμμετέχουμε και δεν συμπάσχουμε και δεν συμπαθούμε υπερβολικά αυτόν που αμαρτάνει. Αυτό είναι μια ένδειξη και ένα στοιχείο το ότι δεν φέρομαι το Πνεύμα του Θεού. Όπως κάποτε ο Απόστολος Πέτρος ζήτησε την εκδίκηση τον που εστράφεσαν αντίον του Κυρίου μας και ζήτησε να τους κατακεραυνώσει ας το πούμε, τι λέει ο Κύριος, δεν ξέρει ποιο πνεύμα είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν και εμείς όταν ακριβώς δεν συμπαθούμε τον πονεμένο ή τον αμαρτωλόν άνθρωπο, τότε δεν έχουμε το πνεύμα του Θεού, τότε δεν προσκύνουμε το αληθινό πνεύμα του Θεού αλλά πιστεύουμε σε έναν άλλον θεόν, ψεύτικο. Ανώτερη λέει από το βάπτισμα, αποδεικνύει ότι μετά το βάπτισμα πηγή των δακρύων της μετανοίας. Αν και είναι κάπως τολμηρό αυτό που λέγω. Διότι λέει, εκείνο μας καθαρίζει από τα προηγούμενά μας κακά, ενώ τούτο το βάπτισμα των δακρύων από τα μετέπιτα. Και το πρώτο εφόσον το ελάβαμε όλοι στην ηπιακή ηλικία το εμολύναμε. Ενώ με το δεύτερο καθαρίζουμε πάλι και το πρώτο. Και αν η φιλανθρωπή του Θεού δεν το είχε χαρίσει, αυτός του ανθρώπους, οι ισοζόμενοι θα ήταν πράγματι σπάνι και δυσέβρετοι. Λέει κάπου αλλού. Να είσαι σύνους. Σύνους τι σημαίνει? Αυτός που έχει βαθιά σκέψη και περισυλλογή. Αυτός που έχει συγκεντρωμένο νουν, όχι μόνο με την έννοια του νου, πώς λειτουργεί ο εγκέφαλο, αλλά η σκέψη του προσώπου μας, της υπάρξεως μας, η σκέψη της καρδιάς μας και η σκέψη του νου μας, η σκέψη του προσώπου μας, να είναι συγκεντρωμένη, να, είναι, να έχει ας πούμε βαθιά σκέψη και, περι, και περισυλλογή, περίσκεψη, Να είσαι σύνου. αυτό πόσο μας λείπει. Είμαστε διασπασμένοι. Γιατί δεν έχουμε προσευχή. Δεν έχουμε προσευχή όχι αυτή την τυπική προσευχή. Την πραγματική προσευχή. Η οποία πραγματική προσευχή γεννάται από αυτόν τον προσανατολισμό που είπαμε και στην αρχή του υπόθετου αληθινού. Να είσαι σύνους. Να είσαι αφιλέν δικτός. Τι ωραία λέξη. Τι σημαίνει. Να μην αγαπάς δηλαδή να επιδεικνύεσαι. Αφιλέν δικτός. Τι ωραία λέξη. Σύνους και αφιλένδικτος Είναι πολύ δυνατες λέξεις Αν τις δουλέψουμε μέσα μα είναι πολύ βασίκες Αφιλένδικτος Το να μην θέλεις να επιδεικνύεσαι Τι σημαίνει Ότι δεν θέλεις την αναγνώριση τον ανθρώπου <κυκ> Δεν ζητάς την ψεύτικη δόξα Την κενή δόξα δεν το έχει ανάγκη αυτό Μα πώς δεν το έχεις ανάγκη αφού ξέρεις Εσύ είσαι σύνου. Είσαι συγκεντρωμένος, είχε βαθιά περίσκεψη Και καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Δεν δεν έχει λάθο εικόνα για τον εαυτό σου. Θες, λέ, δεν λε ότι. Πώ να το πούμε. Είσαι φτωχό ενό είσαι πλούσιο. Δεν λε ότι είσαι πράος ενό είσαι οργήλο. Αυτό είναι έλλειψη επαφή με τον εαυτό μα. Δεν είμαι θα σύνου. Δεν ξέρουμε τι μα γίνεται. Πολύ περισσότερο στα πνευματικά θέματα. Όταν λοιπόν είναι ο άνθρωπο σύνου και γνωρίζει τι του λείπει. Ποια είναι η ανάγκη του σε μια κατάσταση. Είναι. Τότε θα καταλάβει ότι έχει ανάγκη από την αλήθεια. Και ξεκαθαρίζει πολύ απλό ότι η αλήθεια δεν είναι να τον άλλον άνθρωπο. Δεν βέβαια, αν σου πει ο άλλο ότι είσαι άγιο, είσαι άγιο. Αν καταφέρει να πείσει τον άλλον ότι είσαι ικανό, είσαι ικανό. Μα δεν είναι ανοριμότητα, δεν είναι βλακή αυτό το πράγμα. Ε, Δυστυχώ από αυτή τη βλακή επάσχομεν όλοι. Μα αρέσει να επιδεικνύόμεθα. Και αγωνιούμε αν ο άλλο έχει αρνητική γνώση για μα. Αγωνιούμε ο άλλο μα απορρίπτει, μα και αγωνίουμε αν δεν πείσαμε τον άλλο για το πόσο σπουδαίοι είμαστε. Άρα έτσι αλλιώς πάσχουμε από αυτό το μικρόβιο της επίδειξης. Λοιπόν, να είσαι αφιλέν δικτός. Γιατί, όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση πένθους, ενός πένθους που δεν είναι απόγνωση, που δεν είναι καταθλιπτικότητα, που δεν είναι απελπισία, αλλά έχει βαθιά χαρά μέσα τη και είναι χαροποιώντα ο πένθους, για να διαφυλαχθεί αυτό χρειάθαρος να είναι σύνους και αφιλένδικτος. Να παρατηρήσεις την καρδιά σου και να είσαι στραμμένος προς αυτήν ως αν μέσα σε κάποια έκσταση. Διότι οι δαίμονες φοβούνται, δέστε τι λέει, την σύνιαν όπως οι κλέπτες τους σκύλους. Αυτό λοιπόν προστατεύει την καρδιά μας. Και δεν μπορούν οι κλέπτε, οι δαίμονες να έρθουν. Κοινό σκύλο, ο φύλακα, ο, ο πιστό φύλακα μα είναι η Όταν ο άνθρωπο είναι σύνου, έχει σύνεια. Ξέρετε τι του γίνεται. Δεν μπορεί να ξεγελαστεί. Έχει νύψη. Δηλαδή είναι σε γρήγορση. Έχει επιτηρητέ στην καρδιά του. Έχει φύλακε στην καρδιά του. Προσέχει τι γίνεται. Μπαίνει στην καρδιά του. Όπω σαν να βρίσκεται σε κάποια έκσταση δηλαδή. Και είναι στραμμένο προ αυτήν. Όχι με την έννοια της εσωστρέφειας, της φύλλαφτης εσωστρέφιας, Όχι με την έννοια της αντικοινωνικότητας. Γιατί αυτή η εσωστρέφεια που λέγει εδώ, τη στροφή προς την καρδιά μας, θα μας δώσει τη δυνατότητα της αληθινής κοινωνίας με τον άλλο. Αν δεν είσαι στραμμένος προς την καρδιά σου και δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα σου, πώς μπορείς να έχεις κοινωνία με τον άνθρωπο. Ψεύτικη η σχέση που έχουν. Οφείλουμε λοιπόν να ξέρουμε την καρδιά μα, να τη σεβόμεθα την καρδιά μα, να γνωρίζουμε την πραγματικότητα τη καρδιά μα, για να φοβούνται και οι δαίμονε. Γιατί δεν ξέρω την καρδιά μου, θα ξέρουν τα χάλια τη θα λέω, Είμαρτο! Θα ξέρουν ότι έχω ανάγκη. Θα είμαι σε κατάρτιση συμμετανία. Ποιο δαίμονα να πλησιάσει αυτή την καρδιά. Όταν όμω την αφήνουμε λάσκα, χαλαρή, από εδώ και από εκεί, είναι βάλωτη στου δαίμονε. Μια τέτοια λοιπόν καρδιά δεν μπορεί να έχει σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Μόνο όταν ξέρουμε την καρδιά μας ή και όταν λέμε ξέρουμε, όχι με την ψυχαναλυτική έννοια. Δηλαδή, τι σημαίνει ξέρω την καρδιά μου. Την σέβομαι και της αναγνωρίζω την ανάγκη να θέλει αλήθεια. Και πάντα αυτό δεν το ξεχνώ. Ό,τι η καρδιά μου για να ζήσει θέλει αλήθεια. Θέλει φως Αυτό δεν το λησμονώ. Αυτό σημαίνει σέβομαι την καρδιά μου. Έχω επαφή με την καρδιά μου. Και αυτή η καρδιά μπορεί να διαπραγματευτεί με διάκριση. Στη σχέση με του άλλου ανθρώπου. Αν όμω δεν σέβονται την καρδιά μου, την δουλεύω αγρίω και τη, επειδή θα με πονέσει, δεν το αντέχω, τη είναι το ναρκωτικό, τη βάζω μια αίνεση λίγο να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, να ξεχαστεί, να μην θυμούμε τι λένε μερικοί άνθρωποι. Αχ, πάτε, μου να μπορούσα να σταματήσω το μυαλό μου, να μην σκέφτομαι, να ξεχάσω, να ξεχάσω το παρελθόν. Δεν μπορούμε να διχειριστούμε αυτά που μα συμβαίνουν. Αυτό είναι καρδιά μα. Θέλουμε εμείς να βαρέσουμε μια ενίση να μην πονέκα, να ξεχαστεί και αυτό κάνουμε διαρκώς γιατί δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό. Αυτή η καρδιά λοιπόν που θέλουμε να την, να την παγώσουμε, να την σταματήσουμε να λειτουργεί, μπορεί να έχει σχέση αφού δεν έχει σχέση με τον εαυτό μας. Δεν έχουμε σχέση με τον εαυτό μας. Πώς μπορεί λοιπόν πάλι θα επαναλάβουμε άνθρωπος που δεν έχει πόνο και φοβάται τον πόνο και δεν σέβεται την καρδιά του και δεν μπαίνει με στην καρδιά του, είναι αδύνατο να έχει αληθινή σχέση. Ούτε ένα πορσέφι δεν ξέρει. Απλώ θα πάει στην εκκλησία να του βρει μαγικέ λύσει. Πάει στην εκκλησία του ο παπά μια φύγα να σταματήσει να λειτουργεί η καρδιά του γιατί δεν αντέχει, πονάει. Να σταματήσει το μυαλό για να δεν αντέχει στου λογισμού του. Και θα βρει μια, επειδή δεν θέλει ο είδο να έχει ευθύνη, δεν μπορεί να έχει ευθύνη. Ένα κοιμισμένο άνθρωπο μπορεί έχει ευθύνη. Τι λέει. Ό,τι μου σπάθει να κάνω, κάνω υπακοή Μπα Τώρα που δεν λειτουργούν τίποτα υπακοή Υπακοή σημαίνει ξέρω τι θέλω Και παραδίδω εκούσια Το θέλημά μου που γνωρίζω Το θέλημα της σαρκός Το θέλημα το μεταπτωτικούς στο παραδίδι του Θεού μου Αυτό σημαίνει υπακοή Όχι το είδα σκούρα, δεν ξέρω τι μου γίνεται Αν βρω έναν παπά γκουρού Που θα έχει ικανότητες μεταφυσικές Να μου φέρει το γαμπρό και την ύφη που θέλω και το αυτοκίνητο που θέλει και η δουλειά μου πάει μια καλά και τα ψυχολοίκια μου να είναι μια χαρά και να είναι λευθύν Αυτό είναι ανευθυνότητα. Τέτοιο Χριστός δεν υπάρχει. Αν υπάρξει είναι τσαρλατάνος. Δεν είναι ο Χριστός ο αλησίνος. Με αυτήν την έννοια λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να είναι σύνο. Και ο ανθρώπος να είναι αφιλένδικτος. Πάντως πάρα πολύ προφυλά στην καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου προφυλά και, και τραβάει τη χάρη του Θεού, κάποια πράγματα την τραβάνε, θα ρίξει πιο, πιο πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν μεγαλύτερη δύναμη, ούτω ώστε να προφυλάσουμε την καρδιά μα και να ελκύουμε τη χάρη του Θεού. Όπω το να μην κατακρίνουμε, να αγαπούμε του εχθρού, να αγαπούμε την ενότητα. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, αυτό που λέει εδώ, το να είμαστε αφιλένδικτοι, το να μην θέλουμε να επιδεικνύουμε. Θα έχει μεγάλη δύναμη αυτό. Αν το δουλεύουμε. Και αν δουλεύσουμε αυτά τα πράγματα, και θα δείτε πόσο η καρδιά είναι δεκτική τη χάρη του Θεού. Είναι πιο δεκτική η καρδιά που αγωνίζεται να είναι αφιλένδικτη και σύνο από τον άνθρωπο που μπορεί να κάνει ένα φιλανθρωπικό έργο. Από τον άνθρωπο που μπορεί να κάνει πάρα πολλέ νηστείε, να κάνει χίλιε γονικλισίε. Και να μην λάβει τέτοια δεκτικότητα καρδιά του από τον άνθρωπο που είναι αφιλένδικτο ο είναι αυτός που κλείνεται με σεβασμό στην καρδιά του και είναι προσανατολισμένο σε αυτό που θα του δώσει αληθινή δόξα και αναγνώριση και χαρά. Θέλετε κάτι? Ωραία, πολύ ωραία. Και μια ώρα, που όρεσε. Λοιπόν, πρώτο Θεός την άλλη τρίτη και ευτυχώς την, την, μεθα... την επόμενη του Ευαγγελισμού ε. κλιτώνουμε μία. Ελπίζουμε και την άλλη τρίτη να, να μην λειτουργεί, να κλεισουμε και άλλη τρίτη. <laughs> λοιπόν, την Παρασκεύη θα έχουμε δύο χαιρετισμού, πέντε και οκτώ. σε αυτή την εβδομάδα είναι πρωί, Τετάρτη και Παρασκευή. Διευκον τον Αγίο Πατέρνων, μόνο Χριστέ, ο Θεός μου, ο μας, αμήν. Το πρωί 7 με νέα και μισή.